Το γάλα, τα λοικοκύρια πιέζονται πάρα πολύ Μόνο στην Ελλάδα είναι Μόνο στην oh. Πάντα φτιάξιο μητσοτάξι Πάντα, φτιάξιο μητσοτάξι> <πάντα, φτιάξιο μητσοτάξι> <πάντα φτιάξιο μητσοτάξι> Αυτός είναι ένα συμπολίτη μα Από την Καλαμάτα Αυτή του τη δήλωση την είχαμε ακούσει Και πριν τρεις μήνες Πριν τις εκλογές του παραπάνω Πριν τις εκλογές της πρόσφατες Τι δεύτερε. Είναι ένα στην καλαμάτα, συνταξιούχο, τον εντοπίζει η κάμερα και λέει αυτό. Του εκφράζει την αισιοδοξία του, θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκη και το είχαμε παίξει και τότε γιατί είχαμε πολλού έτσι συνταξιούχου κυρίω από την Αλεξανδρούπολη, από τι Σέρες και από άλλε περιοχέ που ήταν φανατικοί, εμπά περιπτώσει Μητσοτακικοί. Ήταν αισιόδοξοι ότι θα βγει ο Μητσοτάκη για άλλη μια φορά, θα λύσει τα θέματα και το εξέφραζαν αυτό και στην κάμερα με καμάρι. Τον ίδιον τον εντόπισε χτες πάλι σε καφενείο, πάλι το ίδιο συνεργείο, οι ίδιοι δημοσιογράφους της Καλαμάτας και τον ρώτησε τώρα περίπου τα ίδια. Εσεί βγάζετε το μήνα, η σύνταξη φτάνει για το μήνα. Μπορώ να φτάνει, μπορώ να φτάνει. Μετράμε όλα, έχουμε περικόψει από όλα. Παίρνω παράδειγμα, έπαιρνα φέτα, ένα κιλό το μήνα, παίρνω μισό. Έπαιρνω αυτό, τα, τα έχουμε μειώσει. Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Παίρνω φέτα ένα κιλό το μήνα Παίρνω μισό Ε και, απαντούω εγώ Πάντα αυτιάξει ο Μητσοτάκης Κάτι πρέπει να κάνει όμως η κυβέρνηση Καλώς ήρθες λοιπόν Αγαπητές, συμπολίτη και ε, Πριν τις εκλογές έλεγε Θα ταυτιάξει ο Μητσοτάκης, Και τώρα λέει κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση Γιατί παίρνει μισό κιλό φέτα από το ένα που έπαιρνε Παλιότερα, ξύπνησε και αυτός, κατάλαβε, και αυτός μάλλον κατάλαβε, Γιατί μπορεί με κανένα πάσα ακόμα, με κανένα πασάκι μικρό, κανένα ψυχουλάκι, να ξαναλέει ότι μπράβο στο Μιτζωτάκι. Όπω το έχουμε ζήσει πάρα πολλέ φορέ. Το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο δεν είναι οι κυβερνήσει. Το πρόβλημα είναι ο λαό. Το πώ ψηφίζει, το πώ σκέφτεται, το πώ ενεργεί, το πώ πράττει. Γενικότερα είναι ένα πολύ ωραίο μεγάλο θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά να το δούμε. Δηλαδή ποτέ. Γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν βλέπουμε ποτέ σοβαρά κανένα απολύτω. Θέμα. Τα σκεφτόμουν αυτά ακούγοντας αυτόν τον κύριο εδώ το συνταξιούχο που μέσα σε δύο-τρει-τέσσερι μήνες έχει αλλάξει την άποψη και τα λέει έτσι γιατί έπιασε και τον ίδιο. Έφτασε και στον ίδιο όλο αυτό που συμβαίνει γιατί τότε αλλάζουν οι άνθρωποι απόψεις και θυμήθηκα και συνειδητοποίησα ότι σαν σήμερα το 2009 βγάλαμε σαν λαό, όριμο πάντα και τότε Το Γιώργο Παπανδρέου, θυμόσαστε, ο Γιώργος Παπανδρέου κυβερνούσε ο Καραμαλής, έκανε εκλογέ γιατί είχε κάτι δίστα οικονομικά και ήθελε να την κάνει με λαφρά πηδηματάκια, την έκανε με βαριά πηδηματάκια και έμεινε, βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου σαν σήμερα και πανηγύριζε ο κόσμος και τότε στους δρόμου ότι όλα θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλά. Συσμός, συσμός, άπαξετην Ελλάδα jestem 100 χρόνια μπροστά. πρώτα που κοίτηγε τον πασόρ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο Νίκη του κόμματός και Νίκη Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερε μέρε. Γι' αυτό και έλα με Πιστεύω ότι θα, θα δώσει λεφτά Ένω. στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι ηθικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα. Είχε παππού, πατέρα. Και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Θεωρείτε λοιπόν... ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μα. Βεβαίω. Γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου ο οποίος έχει είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ότι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και Τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή; Μα πραγματικά, τι ωραία που τα λέγανε αυτοί οι συμπολίτε μα που επίση πανηγύριζαν τότε με νταούλια. Η κυρία δύο φορέ διπλά χαιρόταν γιατί θα μοιράσει λεφτά. Έχει παππού και πατέρα. Πολύ, είναι ατράνταχτο αυτό το κριτήριο. Τον ακούσαμε εδώ το συμπολίτη μα. Έχει παππού και πατέρα, Παπανδρέου δηλαδή, ιστορικό όνομα. Άρα θα βοηθήσει, θα κάνει κάτι καλό. Δεν θα κόψει συντάξει. Δεν θα φέρει μνημόνιο. Δεν θα μα βάλει στο δουνουτού. Αυτά πίστευε ο κόσμο σαν σήμερα το βράδυ. Οι πανηγισμοί είναι τέτοια μέρα. Το 2009 πέρασε ένας χρόνος, ενάμισης χρόνος και τι έγινε. Τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μέρες. Για αυτό με Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. <laughs> το ακούσαμε. Ε, πήγε καλά αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ψηφίσαν 43%. 43%. Έχει μια σημασία να ανατρέχουμε αρέα και πού στις πράξεις που κάνει το σαν σύνολο βεβαίως η κοινωνία. Αυτό το 43% είχε πιστέψει το ότι το λεφτά υπάρχουνε. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα. Και πίστευε ότι ξανά το Πασόκ, όπω και παλιότερα, θα αρχίσει να μοιράζει, να διορίζει, να έχουμε την ευμάρια σε εισαγωγικά η λέξη, που είχαν και παλιότερα. Και πανηγυρίζαν στου δρόμου και βγάλαν το 43%. Στι επόμενε εκλογέ, το Πασόκ πήρε 5%. Γιατί είχε κόψει συντάξει, είχε κόψει ό,τι μπορούσε να κόψει. Είχε φέρει τα μνημόνια, είχε φέρει το Δουνουτού που δεν θα το έφερνε ποτέ, γιατί ήταν του υπεριαλισμού όργανο και διάφορα άλλα τέτοια. Τα οποία τα κατανάλωνε ο ελληνικό λαό με πολύ μεγάλη ευκολία. Και κλείνουμε όλο αυτό το μήνυα φερματάκι το ιστορικό μνήμη, που είναι και σημερινά όλα αυτά, γιατί κάτι αντίστοιχο με όλε τι αναλογίε έχουμε και τώρα. Κάποιοι κόβουν τα χέρια του, που ψηφίσανε. Ο άλλο στην Καλαμάτα έλεγε Θα τα λύσει Μην τσου εντάξει, τώρα παίρνει μισό και κάπω του είχε έρθει όλο αυτό, και έπεσε από τα σύνναφα, και αυτό δεν το περίμενε ότι θα συμβεί, αλλά έγινε. Όπω όλοι δεν περιμένουν ότι θα γίνει, αλλά γίνεται. Πάντα γίνεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου μετά από κανένα πεντάχρονο από το Καστελόριζο είχε δώσει μια συνέντευξη στον Α τότε, στη Σοφία Παπαϊωάνου και είχε πει για το Καστελόριζο. Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, αναδείχθηκε, αναδείχθηκε, αναδείχθηκε ελληνικό νησί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 Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερε Γι' αυτό και έρωνα με να μην τα χρωστάω <Κι> Πρέπει να πανε καλύτερε μέρε. Οι, οι μούτζε όμω φύγανε κανονικά. Ε, ρωτούσε η Σοφία Παπαϊών του Γιώργου Παπανδρέου γιατί διάλεξε το Καστελόριζο Και θυμόντουσαν την ανακοίνωση ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο το πρώτο με ό,τι απακολούθησε και ακόμη δεν έχουμε ούτε από το πρώτο, από το δεύτερο, τα από το τρίτο, ακόμη υπάρχουν και αγωνιζόμαστε εδώ να επιβιώσουμε. Με όλε αυτέ τι διατάξει, τα άρθρα που θα εξαφανιζόντουσαν και με ένα νόμο και ένα άρθρο, τον ρωτάει λοιπόν η Σοφία Παπαϊάνου και λέει ο Γιώργο Παπανδρέου, από τι καλύτερε νομίζω απαντήσει, ότι το έκανε για να αναδείξει το Καστελόριζο. Το έκανε για να λειτουργήσει τουριστικά όλο αυτό, δηλαδή ανακοίνωνε το θάνατο μια χώρα, και αυτό έχει στο νου του να έχει ωραίο φόντο από πίσω και να αναδείξει το Καστελόριζο. Και του λέει ότι μπήκαμε στο μνημόνιο, δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε όμω το Καστελόριζο. Ο ευτυχισμένο άνθρωπο. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Συνήθω όλοι όσοι βγάζουν πρωθυπουργοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι με ό,τι και να συμβαίνει σε εμά και ό,τι και να αποφασίζουν για εμά. Αυτοί είναι ευτυχισμένοι και πάνε και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχουμε εκλογέ στην Κυριακή και αυτό τα θυμηθήκαμε όλα αυτά. Γιατί πάλι κάποιου Παπανδρέου θα βγάλουμε, κάποιου Μητσοτάκηδε θα βγάλουμε. Γενικώ γίνεται αυτό το πολύ ωραίο που το βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο καλό, αλλά όμω του αναθέτουμε τι ζωέ όλων μα πάνω στα δικά τους χέρια με τα γνωστά αποτελέσματα ξέρουμε από πριν τι θα γίνει το ξέρουμε όλοι παρόλα αυτά εκεί μια ωραία μονομανία και την εφαρμόζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία δεν ξέρω τι θα κάνουν στο Βόλο όμως ο υποψήφιος εκεί δήμαρχος και τρέχον δήμαρχος ο Μπέος έβγαλε ένα νέο σποτάκι Βολιώτσες και βολιώτως το 2014 μου εμπιστευτήκατε για πρώτη φορά το μέλλον της πόλης από τότε μέχρι σήμερα Κάναμε πολλά μαζί. Δημιουργήσαμε έναν πόλο πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Στις 8 του 8. καλείστε να αποφασίσετε και πάλι για το μέλλον της πόλης μας. Τον πόλο όπως εσείς τον ονειρεύεστε, όπως εσεί τον επιθυμείτε. <Τονα> τον πόλο όπως εσείς τον επιθυμείτε. <Τονα και διαόλου> Ψηφίζουμε λοιπόν. Νέα εποχή, νέα δυναμική. Για τον χώρο που μα αξίζει. Ο Δήμαρχο εδώ του, κο... του Βόλου, του Βόλου ακούσαμε πώ περιέγραψε το... την πόλη του. Την έχει κάνει όντω έτσι. Βοήθησαν και οι πλημμύρε, αλλά γενικώ βοηθάει πάρα πολύ. Να, μια ωραία ευκαιρία οι Βολιώτε να αποδείξουν αυτά που λέγαμε και πριν. Νομίζω θα το αποδείξουν, φαίνεται και από κάποιε δημοσκοπήσει. Του έχω άξιου, του έχω ικανού, του έχω ίδιου σε αισθητική και σε άλλα θέματα να κάνουν τη σωστή επιλογή για άλλη μια φορά και βγαίνει και ο Βορύδης στη Βουλή χτες και κάνει φτηνά αστιάκια φτηνά αστιάκια παραποιώντας τάχα μου δεν το έχει καταλάβει και έγινε από Σαρδάμ και από λάθο το όνομα του Κασελάκη Ελπίζω η πρώτη η πρώτη παρουσία υπό την ιδιότητα βεβαίω του ακροατού της διαδικασίας στο κοινοβούλιο για τον κύριο Φαμελέκνη Κασελάκι, για τον κύριο Κασελάκι να μην ήταν να μην ήταν απογοητευτική δηλαδή, δηλαδή δηλαδή έκανα ένα λάθος, τώρα μην, μην κάνετε έτσι έκανα ένα λάθος και το διόρθωσα γιατί είστε τώρα έτσι δεν είναι σωστό αυτό Εντελώ ψεύτικος και έχει δει όλο αυτό. Τα παιχνιδάκια, τα φτηνιάρικα με την παραποίηση των ονομάτων και δεν ήξερε και δεν κατάλαβα και ηρωνία στην ηρωνία, το, το γνωστό στυλάκι της αλαζονίας που έρχεται ωραία-ωραία ενώ τίποτα δεν πάει καλά η αλαζονία αυξάνεται και αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη παγίδα η οποία πληρώνεται Όπω συμβαίνει πάντα. Πολύ σωστά μου λέει εδώ ο Μιχάλη από την Ηλιούπολη Το τρέχον που είπα εγώ δήμαρχο δεν είναι το σωστό. Δεν είναι δόκιμο για τον Μπέο Ίσως ο δέρνων δήμαρχο είναι καλύτερο. Ναι, άντε, ας το κρατήσουμε έτσι. Βγαίνει η Ραλή Αχρηστίδου, είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στα νότια κάτω, εδώ τη Αθήνα, και απευθύνει ομιλία από το βήμα τη Βουλή και νομίζω έκανε τη δήλωση τη μέρα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Και πώ αλλιώ, αφού τώρα έχει δύο Προέδρου να αντιμετωπίσει στην αξιωματική αντιπολίτευση, Έναν μέσα στη Βουλή και έναν έξω στο δρόμο, αφού τώρα έχει δύο Προέδρου να αντιμετωπίσει, oh, oh, oh, oh. Singing Έναν μέσα στη Βουλή. Και έναν έξω στου δρόμο. Άτυχε Μητσοτάκη. Έχει δύο Προέδρου. Το είπε Χριστίδου. Γι' αυτό και ο πανικό τη κυβερνήσεω. Έναν μέσα στη Βουλή, το Φάμελο. Και έναν έξω στου δρόμου, τον Κασελάκη. Και έναν τρίτο, ο Τσίπρα. Γιατί είναι για πάντα Πρόεδρο. Έχει τρει Προέδρου. Δύο άντε. Δεχτούμε του δύο. Πολύ δύσκολα θα περάσει ο Μητσοτάκη. Φαίνεται η κυβέρνηση ε, απειλείται από δύο. Δεν αντιμετωπιζόταν με έναν. Δεν μπορούσε ο τίτσερα όλα αυτά τα χρόνια, το είδαμε. Βαριόταν δεν ήθελε, δεν ήξερε, δεν μπορούσε. Δεν είχε τι να πει, τα ίδια θα έκανε. Δεν έχει σημασία, πάει, αυτό είναι παρελθόν. Τώρα λοιπόν, έβγαλε δύο προέδρου. Αν δεν πάνε καλά οι δύο, φαντάζω θα βγάλουν τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Στου πόσου προέδρου αντιμετωπίζεται. Ο Μιτσοτάκη, πολύ ωραίο σκεπτικό όλο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Το είπε, φαντάζομαι το έγραψε σε λόγο, το σκέφτηκε να το πω να με το πώ, δεν ξέρω αν είχε και δίλημα. Τελικά αποφάσισε να το πει, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πει και θα έγινε ότι του Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι πρέπει να νιώθει και η ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Με τον ίδιο τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης θα πατήσει, διότι νομίζει ότι το 40 ακόμα κάτι εκατό που πήρε τον τον Μάιο και τον Ιούνιο, είναι κάποια λευκή επιταγή. Δεν είναι λευκή επιταγή, ο κόσμος ψήφισε μετά από πανδημία, μετά από πάρα πολλά δεινά που πέρασε και έδωσε άλλη μια ευκαιρία, ελείψη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. διότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε δει αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση που βλέπει τώρα από εμά στην ελευθερίας. Σιγά τα αίματα καλέ! <Τι> Ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία χαίρεται πάρα πολύ που έχει τον κύριο Κασελάκη, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή είναι η ελευθερίας. ελευθερία. ΑΙΝΤΑ! Κανονικά όμω. Εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημερινή και αυτή, φρέσκια. Το έχει πει και άλλη φορά. Θεωρεί τον εαυτό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ο Μιτσοτάκη τρέμει. Λίγε είναι οι του, οι ώρε του, από ,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει δύο. Στη μία αξιωματική αντιπολίτευση, Προέδρου, έναν μέσα και έναν έξω. Πώ λέμε, χειμερινά, καλοκαιρινά. Και έχει. Και η Εξοχικό Πόλη, Σπίτι, ή η η θάλασσα Και έχει και άλλη μία μέσα στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι η πλεύση ελευθερία. Δεν βλέπω να βγάζονται το μήνα, ούτε καν την παρέλαση τη 28η Οκτωβρίου. Αυτό πάντως που είπε η Πυραλία Χριστίδου είναι πάρα πολύ ωραίο. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Και πώ αλλιώ, αφού τώρα έχει δύο Προέδρου να αντιμετωπίσει.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 Βεβαίω και είμαι αριστερό. Και εδώ είμαι ο Ρίτσαρτ Γκυρ. Και, και, και πώ αλλιώ, αφού τώρα έχει δύο προέδρου να αντιμετωπίσει, Διό, δυο δυο, δυο. δυο, δυο, στην πανιέρα, δυο, δυο, δυο. δυο. Στο Θεό και στη ζωή Στην Πανιέρα δυο, δυο Στο Χιονιά και στην Πρόχη στη Χαρά και στην Πελίγνη Έναν μέσα στη Βουλή και έναν έξω στο δρόμο δυο δυο, δυο. Πόνος, να μας βρει. Και πώ αλλιώ, αφού τώρα έχει δύο Προέδρου, Σας παρουσιάζω τον ντου Κλαπάτσα. Τα παιδιά Λάστιχο. Ένα μέσα στη Βουλή και ένα έξω από τη Βουλή. Ο Χατζη <laughs> εδώ με τον ντου. Ντου, τον λέει Κλαπάτσα. Μου λέει εδώ να στην αρχή όταν βάλαμε τον Παπανδρέου. Κάποια αποσπάσματα δεν ακουγόντουσαν. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι εκεί που ανακοινώνει ότι μπαίνουμε στο. Ε, μνημόνιο από το Καστελόριζ είναι η ανακοίνωση εισόδου της χώρας στο πρόγραμμα το μηχανισμό που είχε φτιάξει τότε η Ευρώπη θηλιά, απλά είχε ένα ωραίο όνομα ευρωπαϊκός μηχανισμός, τον είχαν φτιάξει κάποιους μήνες πριν για μας, τον φτιάξαν αυτή τη θηλιά και μπήκαν μέσα και τα δουνουτού ο Τόμψεν, η Τρόικα που μετά έγιναν θεσμοί και μετά ξανά έγιναν Τρόικα που ήρθε ο Σαμαρά και Δεν θα έφερνε μνημόνιο και το έφερε το μνημόνιο. Μετά που ήρθε ο Τσίπρας που δεν θα έφερνε με τίποτα, ούτε μέρα-μισή μέρη μνημόνιο και το έφερε. ήταν βράδυ και πρωί που διαπραγματευόταν 17 ώρε. Και τώρα έχουν μείνει όλε οι διατάξει και των τριών μνημονίων. Και που και που κάθε κυβέρνηση ξεριζώνει κανένα δυο, με φόβο και με τρόμο. Αλλά έχουν ισχύ όλα όσα έγιναν τότε. Αυτά είπε ο Γιώργο Παπανδρεώ. Δεν χάσατε κάτι σημαντικό. Το έχετε ζήσει, το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε όλοι τι ακριβώ. Δεν ξέρω γιατί δεν ακούστηκε πού δεν ακούστηκε. Ο Κωστή Κατζηδάκη, μια που λέμε για μνημόνια και τα υπόλοιπα, είναι σήμερα καλεσμένο στο πρωί σε κανάλι και τον ρωτάνε για το την... πιο άλλο θέμα, το θέμα των ημερών, την ακρίβεια. Το βασικό πρόβλημα των πολιτών σε αυτή τη χώρα, σε τούτη τη φάση, ε, είναι η ακρίβεια. Mm. Δηλαδή, γίνονται κάποιε παρεμβάσει, παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αυξήσει, παίρνουν οι συνταξιούχοι κάποιε αυξήσει. Mm. Γίνονται όλα αυτά. Δεν μπορεί. Είναι το ATM. Άμα τα βλέπει το ATM, δεν φτάνουν. Κοιτάξτε. Ποτέ δεν φτάνουν. Κοιτάξτε, ποτέ δεν φτάνουν. Κοιτάξτε, ποτέ δεν φτάνουν. Όλα τα λεφτά είναι ένα στεναγμό. Και έχει δίκιο ο άνθρωπο. Έχει 5, δεν φτάνουν. Αν σου τα κάνει 10, πάλι δεν θα φτάνουν. Κατά ένα παράξενο τρόπο. Και 20 να στα κάνει, πάλι δεν θα φτάνουν. Άρα, τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό, αφού δεν φτάνουν και τα 20 και τα 10, μείνε στα 5. Πάντα δεν θα σου φτάνουν. Όσα και να σου δώσει, θα έχει μεγαλύτερε ανάγκε. Άρα, μια χαρά τα πάει η οικονομική πολιτική. Και τι να κάνει υπουργό, δεν είναι τι, να μπορέσει να δώσει Κάνει εσύ ό,τι μπορεί. Στην πανδημία υπήρχε η περίφημη ατομική ευθύνη και τώρα υπάρχει ατομική ευθύνη. Μην ψωνίζει πολλά, μη γεμίζει το καλάθι. Κάντα έτσι που να σου φτάνουν, αλλά δεν θα σου φτάνουν. Κοστί Κατζηδάκη πάντα με του αναστεναγμού του έριξε και ένα χαμογελάκι μετά. Δεν μπορείτε να το δείτε εσεί γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Το είπε τόσο ωραία. Σήμερα η μέρα δεν έχει μόνο πανηγύρια επειδή βγάλαμε σαν σήμερα το Γιώργο Παπανδρέου για να φτιάξει τη χώρα και να ανορθώσει τα οικονομικά και να μοιράσει στον κόσμο λεφτά γιατί υπήρχαν. Η μέρα έχει και άλλη επέτειο, πιο πριν, από τον Γιώργο Παπανδρέου, το 1974, ο Εθνάρχης Καραμαλής, που κατέστρεψε μια πανέμορφη πόλη που ήταν η Αθήνα, με την αντιπαροχή, ο Εθνάρχης, μεταξύ άλλων που έκανε ο Εθνάρχης, αυτός λοιπόν ο Καραμαλής, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Παρακάξαμε σε μεγάλη. Τα απόκρημια. Όταν μαλάκι για λατζη. Σκάτα. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα του σκεπάσει. Μακάρι, μακάρι, χρόνια ούτε πολλά ούτε ούτε καλά. Προ τη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά. Αλλά αυτά τα λέμε εμείς εδώ που είμαστε εμπαθείς, μας ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκη πριν λίγο βρέθηκε στην Κοζάνη και μίλησε, είπε, θυμήθηκε ε, τα γενέθλια της Νέα Δημοκρατίας. Βρίσκομαι μαζί σας και μια μέρα πολύ σημαντική, πολύ συμβολική για τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα εσίως κλείνει τα 49 τη χρόνια. Η παράταξη που ίδρυσε ο Εθνάρχη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. <κλη> Παραμένει η μεγάλη δύναμη ευθύνης και προοπτικής. Αλήθεια πατριώτη. Η παράταξη που αναλαμβάνει οι δύσκολες αποστολές και που οδηγεί τον τόπο με σταθερά και τολμηρά βήματα προς ένα μέλλον πιο αισιόδοξο. Πατριώτη σωθήκαμε. Ζήτω ηλευτεριά. Ζήτω. Ζήτω ηλευτεριά. Σωθήκαμε πατριώτε η Νέα Δημοκρατία. Κλείνει τα 49 τη, να μην τα εκατοστήσει, να μην τα πενταρήσει είναι το σωστό. Με ευχέ, λόγω των ημερών λέμε ευχέ και λόγω τη ημέρα λέμε ευχές Ζήτω λοιπόν ηλευθεριά. Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι σημαίε του αγώνα περισσότερο ενωμένη και περισσότερο αποφασισμένη παραποτέ. ποτέ. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα! Ξείτε το το δεν κάνει! Εγώ είπα μία και είμαστε έτσι, να ρίξω πατριωτικό! το Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Και πώ αλλιώ, αφού τώρα έχει δύο προέδρου, Όλοι φοβιστέ είμαστε. <σταστά> έναν μέσα στη Βουλή και έναν έξω στο δρόμο. Κάβουλα. <σταστά> Εδώ Ελληνοφρένια με όλα αυτά τα πολύ ωραία να ακούσαμε τα ζήτω από τον μπαμπά Μητσοτάκη, από την Τώρα Μπακογιάννη, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτά τα τρία. Έχουμε έτσι ως ζήτω, ακούσαμε και τον άνδρο να λέει ζήτω, και τον Χατζηχρήστο και τον Μπρέκα, αυτός είναι που σκοτώνεται εκεί που λέει ζήτω, το έθνος. Τι τίτλο έχει την παράσταση, τη μισέ μου φέτο. Ζήτω το πένθο ήταν άλλη χρονιά. Α, ήταν πέρυσι. Ήταν, ναι, τώρα είναι το πάμε και όποιον βρει. Α, μάλιστα, ωραία. Επειδή πέρασε το ζήτω το πένθος. πέρυσι ήταν αριστεία, καπαμά. Αυτό που δεν τα παρακολουθεί, δεν σε μια σειρά στο μυαλό σου. Συγγνώμη που δεν θυμάμαι όλα αυτά. Έχουμε, Έχει γενέθλια χρόνια πολλά σήμερα. Είναι Δημοκρατία. Σήμερα δεν είναι η Μέα των Ναι. Α. Ναι. Α, γι' αυτό. Α, χρόνια πολλά. Εμέσω. Έβαλε και το Πασόκη. Χρόνια πολλά. Το Πασόκη που βγήκε σαν σήμερα το 9. Τι καλά. Γιώργο Παπαδούρα, ψηφίσαμε ωραία. όλοι τότε. Ε, βέβαια τα Κατηλόριζα. Μα το είναι το Γιώργιο. Βάλαμε τα Κατηλόριζα, να ακούστηκε όμως και ένα πρόβλημα. Αχ. Καλά πάει <laughs> γενικώ το ακρόμα Το στηρίζω. Ήρθα κι εγώ για <laughs> να <laughs> το στηρίξω το ακρόαμα. Μπράβο, μπράβο. Για πε λοιπόν, τι προσκλήσει θα δώσεις τώρα. Ε, τι πιστεύει εσύ τώρα. Για την Απτή Για τη δημοκρατία. Όχι για αυτό το τσίρκο. Για άλλο τσίρκο. Λοιπόν, για την αυριανή παράσταση στο θέατρο Άλσο, τσολιάσανε τσολιαμπάν, πάμε και όποιον βρει ξανά. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, αφού βγω έξω, mm. θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στο θέατρο Άλσο να μα απολαύσετε. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε κρατήσει στο more.com, το πρωινβίβα και στα ταμεία του θεάτρου θα υπάρχουν και κάποια ειστήρια. Ωραία. Όσοι εμεί εδώ ακούμε το λαό. Εσεί παραγγέλνετε! Είναι καλημέρα σας, καλομήνα. Δεν σας και παντζέσι, μα Μαρκού. Ε, που πάσχορις καλομήνα τώρα. Την Αποστολή στο Σέρπο, στο Σέρπο με ζέτα αντερετικόλη. Την Νέα Μοντάνα, τη μικρή Μοντάνα που. Μοντάνα κανά... την τρεύει που λέμε. Έχει δύο ήλιους τη. Και το άλλο που έτσι, λέει Μοντάνα. <σχελίως> μοντάνα, <σχελίως> τον, τον. <σχελίως> Δώδεκα Αμερικανοί πήγανε Δώδεκα Ναι, ναι Ομάδα δηλαδή, ομαδούλα Τι ήτανε, ποια ήτανε, τι παίζανε Σόκερ Σόκερ ντε Ει, σοκερέσα Σόκερ ντε Σόκερ Και του Και του Και του και. <μήκανε> <σοκίρια> και επιστρέψανε το 1900 Σότι Σότι Σου τορκίζομαι ότι Για ζω Επειδή άνοιξε ο χορός. Μόνο οι 8 επιστρέψαν. Οι δύο το ζευγάρι έπειτα. Πήραν κόκκινη κάρτα. Στη νέα Μοντάνα, όχι τα δύο ή άλλο ένα σκοτώθηκε από ατύχημα. Ναι, ευτυχώ γιατί μαθαίνουμε ε, και τη συνέβη. Εκεί τρώνε, μόνο... υπήρχε και... η καούρα, ε, δεν ξέραμε και τώρα ξέρουμε. Να. Μόνο χορτοφάγια και ο ένα. Αφίγαν. Πρόβει ο, ο άνω από. Ο... Βίκα στη Μοντάνα. Ε, στη μοντάνα πια δεν έχουν ζωή. Z tym ondana, nie jaką jest ζωή. Λοιπόν, έλα για, πάρ nas. Έλα, πώ το Έλα, να σου πω και στην Κρήτη έχουμε ένα ωραίο στάδιο. Και εκεί καταφέραμε και τον γκρεμίσαμε, φίλε, πριν το φτιάξουμε. Α. Το πιστεύει αυτό. Ωραία. Το παγκρίτιο είχαν στηθεί οι κολόνε, φίλε, για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν 20-25 χρόνια εκεί πέρα οι κολόνε. Με τα κολονοστίδερα από μέσα του Μπετού. Ναι, έτοιμο να φτιαχτεί το στάδιο. Είχαν στηθεί τι κολόνε έτσι γύρω-γύρω. Σαπίσανε τα σίδερα, γκρεμίσανε τι παλιέ κολόνε για να φτιαχτεί το καινούριο. Και το καινούριο φτιάχτηκε για το 2004, α πούμε. Γίνανε κάποιοι αγώνε και, και από τότε έτσι. Yeah, τι θέ να κάνουμε τώρα. Πώ ήθελε να κάνουμε και Ολυμπιακού αλλά... πέρα και άλλου να φέρουμε κανένα πρωτάθλημα Champions League. <χι> Όχι, ρε φίλα, αλλά σου λέω εμεί κάτω πρωτοπορία. Δηλαδή, εμεί καταφέραμε και τον κρεμίσαμε πριν το φτιάξουμε. Α, Α, Α, το φτιάξουμε. Ακόμα καλύτερη, τι ο AKD. Δε... Έπρεπε εσεί να πάτε την τεχνογνωσία των ανθρώπων στη Βόρεια Εύia που φτιάχνουν τα γεφύρια εκεί στι ροβιέ χωρί σιδεριά μέσα. Τα σιδέρωτα. Εκεί Εμάς... αυτό έπρεπε Εμάς... να πάτε, να δει τι ώρα που πέφτουν αυτά. Εμά είχε σίδερα και σα πίσανε. Αυτό δεν είχε καθόλου σίδερα. Νομίζω καλύτερη είναι αυτή, είναι σωστά. Πέφτει πιο εύκολα, τα μαζεύει μετά. Έχει κάτι γκρεμισμένο με σιδε Μαζέψεις. Άντε να το μαζέψεις. Ναι πράγμα κόβεις τα σίδερα εκεί πέρα. Να κόβεις λοιπόν, τα σίδερα ναι. δεν μαζεύεται Λε. και δηλαδή και μπουλτός αναφέρεις κρέμονται κάνουν ενώ το πετουδάκι τακ τακ, τακ το χτυπάζει με το κομπρεσεράκι σκόνη. Διαλύεται κομπρεσερά σκόνη τελείωστε μάχη μια χαρά. Ε Λέει αυτό είναι χώρα. Μπουρδέλο από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτό είναι χωράφι δεν ε. είναι χώρα. Αλλά τέλο πάντων. Ελπίζω αυτό ο πύχης να μπει κάποτε στη σωστή θέση και αρκετά βαθιά Και εγώ τα ίδια αισθήματα συμμερίζομαι Μια ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα Να βάλουμε τον πύχη των δικών μας προσδοκιών πιο ψηλά Αυτά, ο πύχης που θέτει ψηλά Να μπει στη σωστή θέση, όχι ψηλά και από αλλού Τρει τρεις μέρες παίρνω, γαμίσι, τηλέφωνα ρε μου νοσκυλό. Ωραία, πού είναι το κακό με το γαμίσι. όπο, πω πω, μαλάκα, είδες, κατά στο στόμα μου. Ήθελα και το πάρε μαλάκα τότε με την τσαπανή του. Θυμάσαι που σου είπα ότι αυτά τα λέγαμε στο δημοτικό. Έλα με φόρα να μας κλάσει τα αρχή, ίδια. έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Ε Μαλάκια, ήρθε ο άνθρωπο με φορά και μα έκλασε τα αρχέρια. Τι γλωσσόφαγη στη γυναίκα. Μαλάκια, την γλωσσόφαγη. Να πούμε το τι λέτε και φακλέτε, Λέγω, το τυφράκι. Τι πράγμα και θα κλέτε, μαλάκια. Λέω το μισοτάκι εκεί να του πει ο γυμναστηριακό μέσω του ραδιοφώνου σου. Αν με βγάλει, μισοτάκι, πρόσεξε ένα πράμα. Τα λαμώ για γύρω σου. Έτσι την πατήσαν οι περισσότεροι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα άξιο πολιτικό. Αλίμονε, εσύ τι θα θεωρούσε. Εσύ θεωρούσε άξιο το σαμαρά. Ναι, μαλάκια, ναι, εντάξει. Το σαμαρά, θα... πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι ο μισοτάκι είναι αρκετά καλύτερο Τα λαμόγια χαλάνε τις κυβερνήσεις, mm. τα γύρω, γύρω, τα Πασόκη, τη κυβέρνηση. Τι Τα γύρω-γύρω τα που στα παιδιά, Όλοι πασόκτη πίσαμε 81-89. Και μετά μα γάμισε ο Σοφάντζοκουλο, ο Μαντέλη, ταρκίδια τα όλα. Έλα πολύ σ' ακούσε τώρα, αν δεν γάμισε. Ω, Μουνάκι, αφέτο δρε κομμούνι, παλιοκομμούνι. Σε κόβω Για να δω, άρχα με βγάλει δρε που. Σιγά-μι σιγά σε βγάλω, μαλάκα. Ούστ. Ναι, δεν πειράζει. Δε... Είμαι καλά με αυτό. Είμαι πολύ εντάξει αυτό. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Και πώς αλλιώς, αφού τώρα έχει δύο προέδρους να αντιμετωπίσει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έναν μέσα στη Βουλή και έναν έξω στο δρόμο. Σας παρουσιάζουν τον του πάτσα. Τα παιδιά λάστιχο. λοιπόν. Τσίσα. Σιγά τα αίματα καλές. Ήρε, μα εντάξει. Πώς πρόεδρος. Λοιπόν έχουμε του νικητές. Ποιοι είναι. Είναι. Πρώτον, Ελβίρα Δρόσου. Γιάννη Μαμαρά, Χάρη Χρισόπουλο, Ειρήνη Σοφία Βουτσά, Γιώργο Μιχαλόπουλο. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την βρει παράσταση στο θέατρο Άλσο, πάμε και πιο βρίτ, τσολιάσενται τσολιάμπ. 8. ξεκινάει, ηλάτε λίγο νωρίτερα. Η υπόλοιπη στο μόρ.κόμ μπορεί να κάνετε κράτηση και στα ταμία του θεάτρου. Και καναζακετάκι κάνει λίγο. Και καναζακτάκι Υπάει λίγο το βράδυ. Τιμπάκι. Δεν θέλω αγκαλιά και, και, και τέτοια και δεν μπορούμε να περάσουμε. Σαίνεται και ο COVID. Ε, τώρα συχαινόμαστε τώρα. Δεν έφυγε και πότε. Το νικήσαμε βέβαια, αλλά έχει μείνει ο COVID. Α, νικήσαμε νικία και άλλα νικήσαμε. Καλή, νικήσαμε α, και, α, νικήσαμε. Α, και την ακρίβεια νικήσαμε. Αλλά έχει νύνει. Δεν <laughs> φτάνουν Τι πολύ το κατζιδάκι. Οι νίκες μας δεν είναι αρκετές. <laughs> <laughs> και το καλά δράβο, νικήσαμε. Κάνουμε ολμπιακούς αγώνες. <laughs> Πραγματικά. Νικήσαμε. Ελλάδα νίκες, πώς το λέγει ο άλλος, συγχαρητήρια Έλληνες. <laughs> <Λοιπόν>. <laughs> <laughs> Με Ελλάδα. Ευχαριστούμε Μαθίνα. Ελλάδα Ευχαριστούμε Μπράβο πάρτα Κάτι ξέρανε αυτοί <laughs> ναι, ναι, Αυτό ναι, ήταν ναι. μακριά από το στέγαστρο Ο Ρόγκ και η Γιάννα ήτανε κάτω Δεν ήτανε <laughs> <έκανα>. <laughs> Δεν ξέρω στη Μέση τώρα. Στη Μέση πας <laughs> σιγά και τι έγινε <laughs> Εμείς πάμε στην αυλία είναι το πρόβλημα <laughs> Καθόμαστε <laughs> Αρένα Παιδιά όποιος πάει στην αυλία τώρα στην αρένα μόνο <laughs> Δεν έχει άλλα Αυτό αν είναι σοβαρή χώρα το ξεβιδώνει και το κάνεις μέταλλο, το λιώνει. Ε, ναι, το πάρουν οι γύφτες παιδιβλώστα και να το πάρουνε. Φόρτωσε, ένα φόρτωσε δεν ξέρω τι θα κάνεις. στο ένα διόξ βράδυ το έχουνε έχουν βγάλει. Θα το κάνει. Αλλιώς βάζεις μια ωραία τέντα, αν είσαι σοβαρή χώρα, για να μοιάζει όντως με τσίρκο. Το σχήμα το έχει. Ναι, ναι. Κανονικά αυτή με τη μύτη από α... πάνω. Αυτά τα λε αύριο. Και τέτοια. Και τέτοια. Και τέτοια. Είναι και Πέμπτη, καταλαβαίνετε. Ναι, η η Ραλεία Χριστίδου σε πέρασε. Αυτό που με ρωτήσατε. Τώρα το έχουμε και θύμησε. Ξεκίνησε και το famous story ξανά. Τη σκέφτε τη Ραλεία που ξεκίνησε όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Αύριο. αύριο θα δώσουμε και αύριο άλλε 5 Ναι Πολύ λάδι το κατάστημα. Ναι, πραγματικά. Για να μην μετά το χειμώνα ότι δίνω Το καλοκαίρι δώσαμε. Εντάξει λοιπόν. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πείτε με τον Αποστόλη στο 211-10-80-8-80 τώρα που πάει στην άλλη αίθουσα, στο γραφείο και με τα δικά του στούντιο. Ο Γιάννη Ματζουράνη είχε βάλει και υποψήφιο, δεν βγήκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμω είναι ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει Κασελάκη από ό,τι κατάλαβα. Και σε ένα πάνελ μα είπε τι ακριβώ θα συμβεί. Το συνέδριο μπορεί να αλλάξει κάποια σημεία στο πάνελ, Τι έλεγα πριν όμω. Αλλά, Το, το, υπάρχον α, α, και τελειώνω, το υπάρχον πρόγραμμα, α, οι αποφάσει των κοινωνικών οργάνων, των συλλογικών, δεσμεύουν τον είναι κύριο Κασελάκη. Όταν μου λέτε δεν έχει θέση, ακούω δεν έχει θέση ο Κασελάκη. Έχει θέση. Μα κάνει ντροπή. Έχει θέση. Όχι, δεν τον πήγε αυτό. Το πήγε δηλαδή η στρατηγική τη απλή αναλογική. Το μεγάλο λάθο. Και εκεί ο Κασελάκη έχει δίκιο. Πάμε για αυτοδυναμία. Μπράβο. Ούτε καν κυβέρνηση συνεργασίας. Πάμε για αυτοδυναμία. Έφτεγε η απλή αναλογική, αυτή είναι η αιτία που χάσανε. Ωραίες αναλύσεις, σε βάθος, έχουν εκτιμήσει πραγματικά τα, τα πραγματικά αιτία του τι ακριβώς συνέβη. Ε, οπότε πάμε τώρα για αυτοδυναμία. Καλπάζουμε. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό. Ο Βούτσης, πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Βούτσης και πρώην Βουλής δεν έχει ακριβώς την ίδια άποψη το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει το οποίο επίσης ε, μπορεί ε, με τη βοήθεια όλων ο πρόεδρος ε, του ΣΥΡΙΖΑ να το αντικαταστήσει αλλά θέλει ένα χρόνο δηλαδή. και αφήνει ένα αποτύπωμα είναι προφανώς η λειψή ε, σχέση ε, που έχει πολιτικές θέσεις, στις πολιτικές, πολιτικές. θέσει που είναι ψηφισμένες του κόμματος δηλαδή δεν εκλήθη να φέρει και ούτε το έκανε εξ αρχής είπε ότι κινείται στο πλαίσιο των ψηφισμένων θέσεων Άρα, δεν είναι αλλά δεν, δεν εκλήθη να φέρει κάποιες Εκεί λοιπόν ε, υπάρχει μια δυναμία. Λυψή σχέση, ακούμε εδώ το ιστορικό τέλο. Λυψή σχέση έχει ο Κασελάκης με τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιε ακριβώ είναι και αυτέ οι θέσει για να δούμε μετά και τη λυψή σχέση που μπορεί να έχει ο Κασελάκης και πώ βγήκε πρόεδρο κάποιο ένα κόμμα όταν έχει λυψήσει σχέση. Τι κόμμα είναι αυτό, που ποιε θέσει έχει και ο πρόεδρο δεν έχει τι ίδιε, αλλά τον εκλέξαμε και θα δούμε. Ποιε θέσει θα εκφράσει και του λένε: Όλοι, πες τις θέσει σου για να δούμε τι θα κάνει εσύ. Ενώ υπάρχει και ένα κόμμα που υποτίθεται έχει θέσει διαμορφωμένε από συνέδριο χιλιάδων ανθρώπων με συζητήσει και κ.κ. Όλα αυτά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω αυτό που έγινε χθε πήγε ο Κασελάκη, προχτές μάλλον πήγε ο Κασελάκης στο, πάνω στο βόλο που πήγα στο φτιάρι, που δεν το έκανε για σοου, όπω είπε, το έκανε για να ενισχύσει τον εθελοντισμό και τελικά αποδείχθηκε. Βγήκαν όλοι και το κατήγγειλαν και το. Είπαν και το Ομολόγησαν ότι το σπίτι που είχε πάει, ένα από τα σπίτια που είχε πάει ήταν η θεία του βουλευτή της περιοχής του ΣΥΡΖΑ, του Μεϊκόπουλου Την πήγανε, τον, πήγανε, τον πήγανε στο σπίτι της Θεία και τον αγκάλιαζε εκεί και βλέπαμε όλοι εμείς μέχρι χτες να μάθουμε τι ακριβώς σχέση έχουν Μια κυρία που έκλαγε τον αγκάλιαζε εδώ Στέφανη, είναι η θεία, Προφανώ η Ριζέα δηλαδή Και έτσι αυτά είναι μοντέρνοι τρόποι επικοινωνία. Δεν έχουν καμία σχέση με το μαυρογιαλούρο, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που εδώ στην Ελλάδα γελάμε με τι Αμερικανίε αυτού του τύπου που πιάνουν σε άλλε χώρε. Αλλά εδώ γελάμε λίγο γιατί τα έχουμε ζήσει και από άλλου. Φτιάρι, να, μια που το έφερε η κουβέντα, και πιάσει και ο Γιώργο Παπανδρέου. Παλιά στο Τάικ Βοντό που είχαν κάνει το συνέδριο, είχε πιάσει, όχι φτιάρι, σκούπα και καθάριζε ο Γιώργο Παπανδρέου μετά το συνέδριο την αίθουσα. Αμέσω μετά. Αυτέ οι Αμερικανικέ γνωστέ, τόσο καλοί άνθρωποι που φτιαρίζουν, καθαρίζουν, όμω φέραν ένα μνημόνιο, κόψαν συντάξει. Οι τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο μοντέρνοι, που δεν έχουν σχέση με όλα τα υπόλοιπα, μια που λέμε έτσι για μοντέρνε. Στην εκπομπή της Νίκης Λιμπαράκη στο Μέγκα, προχτέ, τη μεγάλη εικόνα, έτσι λέγεται, είχε φιλοξενούμενη την Εριέτα Κούρκουλου της γνωστής οικογένειας, Λάτση, Κούρκουλος κτλ. Εκεί λοιπόν η κυρία Κούρκουλου έχει κάνει κάτι δηλώσει τώρα τελευταία που τα βάζει με τους πλούσιους και με αφορμή το, τη δολοφονία του Αντώνη στο πλοίο στην πουκαπόρτα του λιμανιού, του πλοίου δηλαδή στο λιμάνι και χτες λοιπόν με κάποιο τρόπο προχθές την εκπομπή πάλι την είδαμε να τα βάζει κάπως με τους πλούσιους. Γιατί σου την πέφτουν για το βιγκανισμό, Υπάρχει ένα να το πω κωδικά. Ε, μιλάει τώρα κι αυτή που έχει τα προβλήματά τη λιμένα από κούνια ε, για βιγκανισμό. Εμεί που δουλεύουμε 20 ώρες το 24 ώρα, πρέπει να φάμε κρέα. Ναι. Γιατί πιστεύει ότι είναι πίσω και, από αυτό, Αυτό δεν που, έχει που, καμία που, βάση. Αρχικά δεν υπάρχει άλλου πλούσιου που να ξέρω εγώ τουλάχιστον. <laughs> αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε <laughs> να κάνουμε παρέα που να είναι βίγκαν αυτή τη στιγμή. <laughs> Πολύ απλά γιατί όταν ζει στη φούσκα σου και δεν σε ενδιαφέρει. Η αδικία, mm. σίγουρα δεν θα σε ενδιαφέρει η αδικία απέναντι στο γουρούνι και στην αγελάδα και στην κότα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος για να είσαι vegan που να προβληματίζεται γενικότερα και να σέβεται γενικά τη ζωή. Ε, αυτό το αποδεικνύει το γεγονό ότι όλα τα vegan μαγαζιά είναι στα εξάρχεια. Στην μεγάλη να... δεν πολλά... δε <laughs> βρίσκει, Στην μεγάλη vegan δεν θα βρει. Στα εξάρχεια θα βρει πολλά. Λαϊκή συσπήρωση τη βλέπω να ψηφίζει <laughs> την Ερία Τακούρκουλου, δεν ξέρω που μένει, στην Εκάλη δεν κατάλαβα, τη βλέπω να ψηφίζει η λαϊκή συσπήρωση. Με όλα αυτά που λέει για τους πλούσιου που δεν είναι vegan γιατί δεν τους μοιάζει τίποτα, ούτε κότα ούτε αγελάδα ούτε ο άνθρωπος βασικά, ξέχασε να τον αναφέρει. Ωραία είναι όλα αυτά, περνάμε πάρα πολύ ωραία σε αυτόν τον τόπο και είναι ωραία όταν ακούς έτσι λόγια που να καταδικάζουν τον πλούτο σε αυτόν τον τόπο και ο Κασελάκης το είπε, πήγε στην Goldman Sachs δούλεψε είδε τον καπιταλισμό και βγήκε μετά και είναι πολέμιος του καπιταλισμού όπου σταθεί που βρεθεί με το φτιάρι ή χωρίς, πολεμάει τον καπιταλισμό Ναι. Ε, hey, για την ελληνοφρένεια παίρνω, για το ειστήριο του Αποστόλου. Ναι, νομίζω το θυμηθήκατε, δεν προλάβατε. Άργησα. Ε, άργης, τι έκανες. Ε, τι να κάνω, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε μπει και τους νικητές, τίποτα, θα έρθει έτσι. Βγάλε ειστήριο, mor.com. Ωραίος, Αποστόλου, ευχαριστώ. Δεν σε χάλασε. Ω, δεν με χάλασε καθόλου. Όλοι! Ναι! Τη μισή ή όλοι! Όλοι τι μισή, τι είμαστε! Κέρδισα! Όλοι! Κέρδισε, εσύ! Όλοι! Λέγε. όλοι. Άλλη, θα λες. Ναι, ναι! Μπορώ να φύγω τη μισή κάπου. Βάλτε την καρέκλα και προσπάθησε να κάτσει! Και άμα φύγω, αυτό! Σα αρέσει! Ναι, γελά, κέρδισα! Όχι μορε, μαλάκα! Ε, δε γαλλίε, πότε θα κερδίσουμε! Όλα στο βόλο τα θέλει! Μήπω έχει αγάπη από χίλι! Στο βόλο έστειλα εγώ! Ναι! Και ναι, είσαι λίγο στο βόλο! Ναι, άσε, ξέρω έτσι και αυτό και ο Βασίλη Γεια για τα παραπολιτικά πυρά. Ναι, παρακαλώ. Είναι μια εκπομπή που έχετε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Είπα να ακούσω τη δικιά σα εκπομπή που είναι σταθερή, αλλά κοιτάξτε να δείτε καλά κάνετε, κάνετε κριτική, αλλά σα παρακαλώ. Ασχοληθείτε με όλου. Έχετε εδώ και μια ώρα όπου ο ο το κάνετε. Ξέρετε κυβερνάει ο <laughs> δεν θέλω να σα ταράξω. Κοιτάξτε, πείτε Κακά του Μητσοτάκη και όλων. Δηλαδή, έχω μια ώρα τώρα το... που ακούω ό,τι. Ναι, αλλά έχετε και την επιλογή, αν θέλετε, να μην ακούτε. Όχι, όχι, το θέμα δεν πάει, έτσι. Ε, πάει. Έχετε την επιλογή να μην ακούτε, αν δεν θέλετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιο που κάνει ένα σαντηρικό έργο, α πούμε, θα το κάνει με τον τρόπο που νομίζει. Αν εσά σα αρέσει ή όχι, περνάει σε δεύτερη μοίρα, α πούμε. Όχι τρίτη, δεύτερη όμω. Κάνετε κριτική, έτσι. Δηλαδή, αν εσεί ψηφίσατε Μητσοτάκη και ενοχλήσετε τώρα που ακούτε τι μαλαρά. Που κάνουν οι μισοτάκι είναι δικό σα θέμα, όχι μια σατυρική εκπομπή. Καταλάβατε, αγαπητέ. Δεν ψήφισα μισοτάκι καταρχήν. Μα γιατί ενοχλείστε τότε, όπω κάνετε κλικ. Για την αντικειμενικότητα το... του πράγματο, από πού παίρνετε. Λέω, κάνετε... Λέτε, λέτε, πολλά λέτε. Ναι, κατάλαβα ότι λέτε πολλά. Εντάξει, και το μεροκάμα του δεν είναι άσχημο, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Παρ' όλα αυτά, ε. γιατί ενοχληθήκατε, τι σα πειράζει, γιατί δεν το χαίρεστε, ε. γιατί δεν το γλεντάτε. Ε. Δέχεστε κριτικέ τη, όχι, μόνο κάνουμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι αγελειότητε τώρα. Τώρα νομίζω ότι μιλάμε σοβαρά και υπεύθυνε το ράμα είναι τώρα. Να λέμε τρία πουλά και εντάξει. Δηλαδή θα μιλήσω σοβαρά με εσά που θέλετε να μην λέμε για το Μητσοτάκι που είναι πρωθυπουργό. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά ή ξεκίνησε πρώτο. Τε Δε φταίω, Δεν σα είπα αυτό. Αυτό είπατε. Συνέχεια με το Μητσοτάκι γίνεται βαρετό. Αυτό εννοώ. Έχετε ενδιαφέρον για το θέμα, το ακρόαμα. Δηλαδή, Παίρνετε υπέρ του ακροάματο να μην είναι μονότονο. Α πούμε, να μην ακούμε συνέχεια Μητσοτάκι. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, το καταγράφω, να είστε καλά. Άρεσε το χιούμπορ που κάνετε αλλά πείτε κάτι άλλο, παιδί μου. Δεμιουργή... Αφού δεν σα άρεσε, άρεσε, δεν σα άρε Αφού έχει μιτσοτάκι μόνο. Για 10 λεπτά είναι καλά, αλλά για μία ώρα είναι βαρετό. Ακούστε 10 λεπτά, αγαπητέ, και γυρίστε του τώρα. Μα σκορπίζετε τα τέτοια. Αχ, ε, τώρα εντάξει, τώρα μία μιλάτε σοβαρά, μία το ρίξετε στην πλάκα. Αφήνω να μιλήσω εγώ στην πλάκα. Εσεί ξεκινήσατε πρώτο, συγγνώμη κιόλα, ε. Ναι, ναι. Νομίζω σα μιλάω πολύ ευγενικά. Σα μιλάω πολύ σοβαρά. Κάνετε κρυβγείτε καλά, κάνετε τη δουλειά σα. Αλλά λέω είναι βαρετό όταν λέτε το ίδιο, το ίδιο. Αυτό είπα Α, Αχ, κατάλαβα. Εάν και... ακούσετε και μια άλλη μέρα, μπορεί να ακούσετε να λέμε για τον κασελάκι, π. Δεν νοιάζει Ροτάζεται σε κανένα κατσελάκι. Εάν σα ένιεζε αυτό είναι το θέμα. Τι έπρεπε να σα μοιάζει. Αυτή αποφασίζουμε. Έπρεπε να σα μοιάζει. Όπω σα παρουσιάζεται. Έρωγω τι συμβατικά κάνει ο καθένα. Όπω ξέρει και ο κόσμο. Χάρη ωστόσο για την παραγωγή συζήτηση. Είναι καλά. Γίνεται σαν το λέρα. Δεν θα το κλείσουμε δηλαδή σήμερα. Όχι, θα το κλείσουμε να είστε καλά γεια. Ε, δεν τον άφησε τον άνθρωπο να πει τα παραπονά του, να το εκφράσει έτσι στην ολότητά του την συγκεκριμένη άποψη. Δεν πειράζει, την καταγράψαμε παρόλα αυτά. Ε, τι ακριβώ γίνεται με το ΟΑΚΑ που βγαίνουν διάφορα χαρτιά και λένε ότι ήταν σοβαρότερα τα πράγματα από αυτό που αρχικώς είχαμε νομίσει. Και αποτύχει, δεν έπεσε όλο αυτό το έκτρομα εκεί πάνω. Το μεταλλικό που στήγησε και ένα σκασμό λεφτά και θα στοιχίζει κάθε χρόνο, θα υπάρχει εκεί γιατί η συντήρησή του θέλει εκατομμύρια. Ε, ε, όλα αυτά, χωρί να το ξέρει ο Καπουτσίδη, τις Σαββατογεννημένε περίπου μα τα είχε πει. Σενιώρα, σου λέει η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Αύξηση θε. Ρωτάω. Πλούσια δεν είναι, αλλά από την Ουρουγουάη είναι καλύτερη. Και πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει Ολυμπιακού. Τα βρήκε πάντω. Τώρα, αυτά τα στάδια που φτιάχνετε, θα είναι γερά ή θα πλήσουν. Ανησυχήσει. Θα Θέλει προφανώ. Όχι, ρωτάω. Θα στέκονται ή θα πέφτουν οι τύφοι. Βράγεται right, από εκεί. Θα πιάσει το στόμα στην Ελλάδα. μουδιά. Αν! Λέω αν! Αρχίζουν και κρεμίσονται. Και μένουνε μισά. Mm, ναι, για συναίτησα. Θα τα κάνουμε και αυτά γαλματάκια και θα τα πουλάμε. Πολλά είπε σήμερα, αυτά Το στέγαστρο πρέπει επιγόντως, αυτή την πέργολα την εσχρή πρέπει επιγόντως κάτι να την κάνουμε σαν έθνος εκεί πρέπει να επιστρατευτεί όλο το δημιουργικό μένος και πάθος των Ελλήνων γιατί όμως δεν κάναμε επισκευή τόσα χρόνια στο στέγαστρο η απάντηση επίσης έχει δοθεί Από αυτά τα τέσσερα χρόνια που λέτε Ήταν κορονοϊό με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε τον νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τότε που ήταν όλα κλειστά μπορούσατε να φτιάξετε όχι, τον νοσοκομείο. Το αντίθετο ισχύει. Αν δεν μπορούσατε. Το τότε. αντίθετο. Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, mm. δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλε τι χώρε. Πάλι ο κορονοϊό. Άρα λοιπόν. Πρέπει, παιδιά, δε, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία δύο χρόνια η παγκόσμια και να σταμάτησαν οι αερομεταφορέ, τα πλοία και όλα και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκαν μου λέω αυτά βίδες κορονοϊός φταίει δεν είχαμε βίδες, κουριάσαν οι παλιάς θέλανε βίδες, δεν τις παραγγείλανε και να τώρα τα αποτελέσματα, τι, τι θα πάθουμε τα είχε πει η βούλτευση, ανύποπτο χρόνο φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε οι διαφημίσει, αμέσω μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Οι Δήμοι και οι 8 δις θα διαχειριστούν. Οι περιφερειάρχες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο υποστηρικτικό στις κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης. Έχουν να διαχειριστούν παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνοηθούμε. Ο, ωραία, Ε, θα πάρει ποσοστό, κουφάλα και δεν μιλάτε. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Η Ντουβάλιου λέει έφυγε πρόστιμο με 60.000. Και... Τι, γιατί ή καλέσαι, είχα τι απείλησε κανέναν άνθρωπο. Αν δεν τους του δώσετε τα κλειδιά του πιουτιού, να τον κρεμάσετε από τα δοκάρια. Επειδή είστε συγγενικό μου πρόστιμο που γίνεται ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ το ίδιο. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν του έχω για το... τέτοιου, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Είναι στο νόμο Κατσέλη, είναι ρυθμισμένο το χρέο. Πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά και του ενοχλούν. Και λέει, όχι, λέει, οι δεν είναι τόσο, είναι τόσο. Και του στείλανε, πρόσεξε. Παλάκα. να στο φέρω αυτό το εξώδημα. Τήλανε εξώδικο, το οποίο δεν γράφει πόσο επάνω. Λέει παρακαλώ να πληρώσετε την οφειλή σα. Τήλανε εξώδικο χωρί να γράφουν το ποσό. Γιατί θα πάνε φυλακή. Ε, ξέρει εσύ, ρε παιδάκι, πόσο χρωστά τώρα, δώσε εκεί, πλήρωνε. Δεν ξέρει πόσο χρωστά, πρέπει να πούμε και να στο κάνουμε 99, α το διάλογο μαλάκι και όλοι οι παταχτσίδε. Αν είναι δυνατό, πήρανε τα δάνεια 10%. Mm. Μαλακία του Τσίπρα, εγώ θα το πω αυτό. Μαλακία του Τσίπρα, θα το ξαναπώ. Πήρανε τα δάνεια με 10% τη αξία. Αλέκτη αυτό δεν έπρεπε να το πω. Κοψοχρονιά τα έδωσε, αυτό είναι το θέμα. Να <σίλωτα> τα πούλα και στα φαντ, αλλά όχι κομψοχρονιάρε, παιδάκι μου. Πούλα τα καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ε, τώρα δεν τα ξέρω εγώ τώρα τι πιστεύετε όλοι, εσεί. Έλα τι έγινε. Μη μου πει μεγάλη επιτυχία. Πιο απ' όλα. Τι πιο απ' όλα, Ραμαράκι, <σίλωτα> σοβαρά. <σίλωτα> Μιλά <σοβαρά>. τώρα. <σίλωτα> όλοι για εσά δουλεύουνε. Get star <σίλωτα> εξ Αμερική. Get star. Α, ναι. ναι. <σίλωτα> <σίλωτα> <σίλωτα> <σίλωτα> το περίμενε αυτό. Αυτό, ναι. Αυτό, αυτό κανεί. Ούτε και εμεί δεν το είχαμε προβλέψει, δηλαδή. Τι λάμψη είναι αυτή που έχει ο αυτό. Ε, τι φόσχολο και τέτοια. Τέλο πάντων, ναι, μπράβο όμω. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο στου συντρόφου. Ποιου συντρόφου. Και σύντροφοι, αυτού που λέμε συντρόφου και σύντροφοι. Ο Χατζηγαριστερά λέει, τώρα Χατζηγαριστερά λέει ο φίλη. Είδα χθε τον κύριο Κασελάκη στην πρώτη του ομιλία, ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει έχει μια δυσανεξία. Στου συντρόφου εννοώ, ρε παιδί μου, στου συντρόφου μα. Ο καθένα, μπράβο στου συντρόφου, ο καθένα που έχει. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Εδώ είμαι την πρώτη. Αλλιώ, γιατί δεν θε. Τι έγινε. Καλά. Καλά, λοιπόν, δύο πραγματάκια σα γρήγορα. Γιατί αν καταλάβει κάτι ο κόσμο θα καταλάβει μόνο με παραδείγματα αυτά τα ζωντόβολα που ακούνε. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Το ένα έχει να κάνει με ένα γεγονό που έγινε σε ένα καράβι που πήγαινε από τη Ραθίνα στην Τίνο. Ένα άνθρωπο μέσα έπαθε ανακοπή καρδιά 25 χρονών. Υπήρχε γιατρό μέσα στο καράβι, τι λε εσύ. Σίγουρα. Κλάκα κάνει τώρα. Α, είσαι σίγουρο. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή και αυτή ήταν σίγουρο ότι υπήρχε γιατρό στο καράβι, τελικά δεν υπήρχε Α το διάλογο, αποκλείεται. Δεν υπήρχε ούτε καν ένα νοσηλευτή ο οποίο να γνωρίζει να κάνει κάρπα. Και ποιε, λε, το σώσανε αυτό το πάλι κάρμα να μην πεθάνει. Α, σημασία, και το σώσανε. Ποιε το σώσανε. Το σώσανε δύο κορίτσια από την Ορβηγία, τουρίστριε, οι οποίε γνωρίζανε κάρπα. Καταφέρανε και τον επαναφέρανε στη ζωή. Και μετά πολλά και με τι πιέσει των ανθρώπων που ήταν μέσα, που ευτυχώ ήταν λογικό να σε μπει και μετά, τον αφήσανε στο πρώτο λιμάνι που βρέθηκε κοντά του. Και ήρθε εδώ και τον πήρε τον άνθρωπο και σώθηκε. Έχουμε το... καλό τουρισμό γι' αυτό. Ενώ... Ευτυχώ, άμα ήταν Το σώζανε, όχι, α το διάλογο. Και άκου τώρα. Και εννοείται ότι ανάμεσα στι ειδήσει για τον Κασελάκη και όλη για αυτή την κουστοδία έριξε και αυτό τη μεγάλη είδηση. Έτσι, φαντάζομαι το είδαν όλοι στην τηλεόραση. Έτσι, το είδαν mm -hmm. όλοι. Mm -hmm. Ένα αυτό. Πάνε παρακάτω. Το δεύτερο. Παράλληλη στήριξη. Αυτό το πολύ ευαίσθητο ζήτημα το οποίο το έδειξε και ο Μπαγιόπουλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20.000 παιδιά τα οποία χρειάζονται παράλληλη στήριξη αυτή την αυτοκομμαδία που λέγεται Ελλάδα. Πόσα mm -hmm. παιδιά έχουν παράλληλη στήριξη. Το 1 τρίτο mm -hmm. από δημόσιου φορεί. Το 1 τρίτο mm -hmm. έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2023, τέλη Σεπτέμβριο. Παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι παρείε. Δυστυχώ, είναι πολίτες τρίτη χώρα. Περιγράφεται στήριξη. μια άλλη Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ εμεί είμαστε στο 2.0. Πάμε για το 3. Ελλάδα 2.0. Η νέα εκδοχή τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται. Μια άλλη Ελλάδα, πάρα. βλέπετε. Δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Γνωρίζω όμω ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κυβέρνηση, όπω έχει μέσα Άδωνη, Μπορίδη, όλα αυτά τα τσιτσέκια, πειρακάκι, δεν γουστάρουν το δημόσιο σχολείο. Υπάρχουν το δημόσιο σχολείο να είναι διαλυμένο. Αυτό το πράγμα να το καταλάβει ο κόσμος. Αν το καταλάβει ο κόσμος θα δει και μια διαφορετική Ελλάδα. Αν δεν το καταλάβει θα συνεχίσει να βλέπει αυτό το χάλι.